ΛΟΑΔΑ FM στέρεο. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρεγά το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο. Πρέπει να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το του καροτσάκι με το φιερσόιμπλε και να το μετάξετε στην ψητάλια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 Me ton Gianni Lazzaro Con con con con la guerra ya está aquí ¿Qué quieres combatir? Tengo, balas multicolor color para utilizar de munición Pronto, la música es nuestro fusil, la respuesta es ya las nea Κάποιον σε Καλή σα κυρίε μου και κύριοι. Καλώ ήρθατε στου 195 στο ράδιο Αρτα. Με την εκπομπή στον τύχο θα είμαστε παρέα καμιά ρήτσα και σήμερα. Και να τα πούμε στον τοίχο κανονικά Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 Για τις δικές σας παρατηρήσεις Συμβουλές Και ό,τι άλλο θέλετε τέλο πάντων Στείλτε για κανένα mail Είπαμε πως θα το βρείτε Βαράτε στο google στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου κάτω αριστερά κλόπι, paste, Και ευχαριστούμε πολύ Για τα μηνύματά σας Τα καλά σας λόγια και όχι μόνο Μουσική Καλημέρα στην Κοζάνη Μέσω του ραδιοφόνου ΑΕΤΟΣ Για απο... σου Κώστα Μουσική Καλημέρα στην Κύπρο Μέσω του ΑΡΤΕΦΕΜ Καλημέρα σε όλους τους φίλους Που είναι συντονισμένοι εντός και εκτός Μουσική Της γεωγραφικής περιοχής Που, που αποκαλείται Ελλάδα Μουσική Κλείνει ο παλαϊκός ο νίπο, Κίνηση επανάσταση. Λοιπόν, λες, Λινάρα μου, είναι η Επανάσταση ε, κολλητική, σαν γρήπη. Πριν φτάσουμε στην πραγματική Επανάσταση, όπου ο Παλαϊκός Μέτωπος κίνησε χθε. Ε, κόλλησε και ο... ο Γκίκας, ο Χαρδαλούπας Επανάσταση. Θα πάει, λέει, πήρε το όπλο του, λέει, και θα πάει, λέει, να πατήσει πόδι στις διαπραγματεύσεις με τους Δανιστέ Α, πα, πα, πα, η Ελλάδα είπε ο γκίκα θα πατήσει πόδι στις διαπραγματεύσεις όσο πατάει γάτα όπως πατάει γάτα το καλό το πόδι το ξύλινο μόνο ο Γκίκας το ξέρει αυτό εμένουμε στους δημοσιονομικούς στόχους η γραμμή μεν η ίδια αλλά πρέπει να ξέρουμε εναλλακτικές διαδρομές που οδηγούν στον ίδιο στόχο να κάνουμε τρίπλες δηλαδή λέει. άρε μέση της πολιτικής χρειάζεται ανάλυση τεχνικής ευαισθησίας όλων των πολιτικών, τα μαζωράνιο κυμάστε. Μά. Τέλο πάντων, το ζουμί είναι τηλεαγροτή μου ότι θα πατήσει πόδι. Τώρα, πιο πόδι, τι να σου πω. Διάλεξε και πάρε. Είναι υπουργό ο άνθρωπο, είναι δημοκράτης Ξεχιλίζει η κοινωνική δικαιοσύνη του χώρου που τον διόρισε εκεί Όπως και του ιδίου φυσικά Υπηρετώντας τις τεχνικές σημίτι εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια Κυρίες <Καιρίες Καιρίες Καιρίες> μου και κύριοι Αυτά είναι ψησιλά γράμματα όμως Διότι χτες κίνησε ο παλαϊκός Ο ανέκδοτος αγώνας Βαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα <Καιρίες> <Καιρίες> Ναι, βάλα του τραγούδ. Με ποια πλευρά είστε, ρε. Ξυπνίστε, ρε. Μουσχομούσκαρα. Ξυπνίστε, είπε ο παλαϊκός αγόη. Κίνησε για την ανατροπή. Τελικά, μεγάλε, η κουβέντα δεν ήταν για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αλλά γενικολογίες για το πώς ο επαναστατικός Τσίριζα Μπορεί να τους χωρέσει όλους σε μια αυριανή κυβέρνηση. Με θα αύριο ρε παιδί μου, θα η Μαριλίζα, η κατζέλη, όλα τα παιδιά εκεί χωράτε. Ελάτε, ελάτε. Τους μαύλαγε δηλαδή χθες. Γι' αυτό κίνησε ο παλαϊκός αγώνας. Ναι. Ακούστε τον λίγο γι' αυτόν. Για τον παλαϊκό αγώνα λέει Πως θα... Θα... Θα... θα γίνει ο παλαϊκός το αγώνας το Η ιστορία τα λέει μια χαρά τα государство. Ναι там массовым как раз все классы католического капитализма кидают. Даже, ведь. А я Κίνησε που λες ο Παλαϊκό Αγώνα, αγώνας, αλλά κυρία μου και κυριέ μου. Κυρία μου και κυρία μου. Η δυστυχία του παλαϊκού μετόπου που κίνησε για τον ανέκδοτο αγώνα είναι ότι είπε όχι η Δημάρ δεν, δεν πήγε. Θα κάνει δικό του, δικ, δική του σαν κάτι η Δημάρ. Θα κάνει θκότς ρε παιδί παλαϊκό αγώνα Τι ακούσαι ρε παιδί μου Αριστεροί είμαστε ότι κάνουμε θέλουμε Μάστε Είπε όχι η Δημάρ Οπότε ο παλαϊκός αγώνας έβαλε ένα κοσμό Και η κούστη Του κλάμα Στις πέρα ραχούλες Πάντως εκείνο που έχει σημασία Α τη Δημάρ τώρα να πούμε Αυτά είναι επίσηλά γράμματα Όπω είπαμε η, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Μαριλής Ξένο Γιαννάκο Πασοκοπούλου Ξένο να Πασοκοπούλου Η Μαριλής στήριξε άμεσα πλέργια και με νύχια και με ποδάρια α, Τον ΣΥΡΙΖΑ Διότι ε, με απλά λόγια η καπετάνησα είναι εναντίον όσων δαιμονοποιούν το ΣΥΡΙΖΑ με, κινδυνολο... με κινδυνολογία που θυμίζει όσα λέγονταν τη δεκαετία του 70 για το Πασόκ κατάλαβες τι λέγανε για το Πασόκ τη δεκαετία του 70 λοιπόν αυτά μας είπε η κυρία Ξένο Γιαννάκο Πασοκοπούλου η Μαριλής η οποία και είπας μας διαβεβαίωσε ότι ματαιοπονούν πια αυτοί που είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν Πλέον ακροατήριο Δεν υπάρχουν πια πλέον Ψευδεστήσεις Είμαστε ούλοι τσίριζα Η Μαρελής λοιπόν ξένογιανάκο Πασοκοπούλου Ετάχθη σφόδρα Ως αρχικαπετάνισα Ως νέα βομβουλίνα Με το Με τον παλαϊκό μέτοπα Να Κάνουν την ανατροπή Να σώσουν την Ελλάδα Κυρία μου και κύριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Όλα πάνε καλά Είδες λοιπόν Ούλοι οι επαναστάτες κίνησαν όλοι μαζί Ο Χαρδαλούπας, η Μαριλής Ο, ο παλαϊκός μέτωπος Η ανατροπή Η δική της ανατροπή της Δήμαρχη Κυρία μου και κυρία μου Σήμερα, σήμερα Όπως λέγαμε θα συναχθούν τα παιδιά στο Λαύριο Και τι θα πέξουν Τα είπαμε προχθές Σήμερα λοιπόν γίνεται Το πρώτο συνέδριο Του Ποτάμι Ο Ποτάμις λοιπόν Σταύρος Θεοδουράκης Σε μια ποιητική έξαρση Δηλώνει τους συντρόφους του Αν από το Λαύριο Βγάλουμε το πρώτο γράμμα Τότε έχουμε το αύριο. Το μυαλό μου είναι τρελό Λοιπόν Και το δικό σου είναι λυψό. Για σου λοιπόν, γεια σου φανφάρα Ποιητικά λοιπόν Ο αρχιγος, ο εμπνευστής Μιας νέας Ελλάδας του, του ποτάμι Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης Μας είπε, είπε στους συντρόφους του Αν από το Λαύριο βγάλουμε Το πρώτο γράμμα Τότε έχουμε το αύριο Το πρώτο γράμμα Το πρώτο γράμμα Ποιο να είναι το πρώτο γράμμα Το Λάμδα είναι το πρώτο γράμμα ναι σου λέω Παπα μη ζουρλάνε Από ζορλάθκα που να τα καταλάβουμε αυτά Νομίζω ότι είναι καιρός Εκεί κάτω στα γρήνια που ακούτε Να κάνουμε και εμείς το κόμμα Τους Βερώματος Το ποτάμι λοιπόν Είμαι μεγάλος Με τυράντες και γυαλιά και όλο Το αύριο Είπε Ο ποτάμις Ο Θεοδωράκης Παπα Πα, τι πρωτοτυπία στο λόγο! Oh, τι πετάει το μάτι του ρε, το, το βλέπεις το μάτι του το για να και λε μέσω σε ρε, Πούση μου! <μπά>, ναι, και όπω μα είπε λοιπόν ο Λαύριο, ο Λαύριο, ο, ο Τάβρη προχθέ. Το μήνυμα στο στείλε μεγάλη. Με 6% είμαι με ουρά, με 12% είμαι συγκυβερνήτης. Old, ρε ε, Σαμαρά τώρα, ρε Σαμαρά. Βγήκες και εσύ τώρα, βγήκε ο Σαμαράς τώρα να στηρίξει το Γιούνκερ για πρόεδρο της Κομισιόν. Ρε πλάκα μας κάνεις. Εδώ έχει δώσει τον μήνυμα υπερπάντων αγώνα πρώτος από όλου ο Αλέξης για το Γιούγκερ, και βγήκε και εσύ τώρα Στη σύνοδο κορυφής Εκεί να πεις για το Ιούγκερ Βάλε να... <Κι> Λοιπόν Βγήκες εσύ τώρα Μα είδω τον στηρίζει το μέλλον Του της Ευρώπης, του πλανήτη Βγήκες και εσύ τώρα <Κι> Μάστ, Τάχθηκε υπέρ του Ιούγκερ Ο Σαμαράς, έλα μη μας λες τώρα Και Αχα Στη Σύνοδο Κορυφή τάχτηκε υπέρ του προγράμματος αυστηρής λιτότητας της Γερμανίας και όχι χαλάρωση όπως θέλει η Ιταλία. Αμάρε Ιταλίνα. Αμάρε Ιταλίνα. Ποιος στάχτηκε ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη. Είμαι αισιόδοξο για την εκλογή Γιούγκερ στην Κονομισιόν. Μας είπε ο λαοπρόβλητος, ο... ο θεάρεστος, ο συνομιλητής του Θεού κύριος Αντώνης Σαμαράς και εφόσον είσαι αισιοδόξη, τι αισιοδόξο να είσαι ρε, τώρα να πούμε, αφού τον στηρίζω, Αλέξη Ρέτ, ακάνε πέρα. Λέμε, μεγάλε, κοίταξε να δει. Καμιά φορά τα λένε, αλλά εμεί, μέσα στου λόγου του, όπω έχουμε πει κρύβεται η αλήθεια. Δεν του ξεφεύγουνε Έγινε τελετή μνήμη για τα 100 χρόνια από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο λοιπόν, στη Σύνοδο Κορυφής τώρα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τα γνωρίζετε πόσα κορμάκια σφάχτηκαν ποιο ήταν ο υπέτειος και τα λιμπάν και τα λιμπάν τι είπε λοιπόν η Μέρκελε που ήταν εκεί η αγγέλα μας ισχύει το άμα πάρουμε το κύπελο έτσι χθεσινή δέσμευση λοιπόν, προσέξτε με τι ωραίο τρόπο μας απειλήσε λαμβάνοντα μέρο στην τελετή μνήμη για τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Αυτό, είπε η Αγγέλα μας δείχνει σε τι καλές εποχές ζούμε σήμερα χάρη στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλαδή, μεγάλε, αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας είχε κηρύξει και άλλο πόλεμο και τρίτο πόλεμο η σύμμαχος Γερμανία Το δυστύχημα είναι ότι τον πόλεμο αυτόν τον κερδίζει αλλιώ, διότι στους δύο πρώτους Καταλαβαίνεις εκεί τι έγινε πέρα από τα κορμιά που πέσανε και έγινε το έλα να δει. Παρακαλώ. Ορίστε. Mm -hmm. Τι το θέλετε. Mm -hmm. Πέθανε. Mm -hmm. Τι να κάνουμε. Λοιπόν που λε, ε, Ελληνί μου. Mm -hmm. Πάει αυτός, πέθανε. Το τι σου έλεγα λοιπόν Ναι Εάν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν Η Αγγέλα μας λέει ξεκάθαρα Ότι α, Και πολύ κρατήσατε χωρίς πόλεμο Τώρα λοιπόν που υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση Σας παίρνουμε τα σόβρακα Έτσι Χωρίς να το καταλάβετε πα. πα. Must. Τι είναι τούτο, καινούριο πάλι τούτο. Το, γερμανι... α, το... το γερμανικό Ινστιτούτο τι άλλο θα κάνουν ρε παιδί μου. Το γερμανικό αισθεντούτο λοιπόν, τι είναι αυτό, ζέο όπως για άλλο λέγεται, συνέταξε σχέδιο χρεοκοπίας για τα κράτη της ΕΕ, όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, που δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα χρέη για να αναδιαρθρώνουν πέφτοντας παράλληλα σε ελεγχόμενη χρεοκοπία Έλα ρε τώρα Εδώ ρε εσύ Ρε γερμανικοί στην όπως ζέου Εδώ είμαστε να πούμε Στην ανάπτυξη Εδώ ρεουν τα γάλατα Εδώ να πούμε γίνονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων Δουλειές, κατομμύρια Και εσύ μας μιλάς για Πως την είπες Χρεοκοπία Απαράτα μας Σχέδια χρεοκοπίας Απανακάνεις για τη Γερμανία Όχι για μας In our streak σχέδιο χρεοκοπίας για τη Γερμανία Απαρατήστε μας, ρε Να σε σχέδιο χρεοκοπίας τώρα ο γερμανικός ο ο Ζου Ο Ζου, πως τον λένε Εκείνο που έχει σημασία Εκείνο για κλάματα κυρία μου και κυρία μου Δεν είναι η παπαριά του καθένα Και ό,τι κάνουν οι κατακτητές Και οι εντόπιοι υποτακτικοί τους Είναι ότι όπως κάθε χρόνο Καίνε, συνεχίζουν να καίνε Ό,τι απέμεινε στην Ελλάδα Από δάση, από φύση Λοιπόν Λάρισα, Θειότιδα, Κορινθία παρανάλωμα του πυρός Η Τζιά κάτω Όλη η Ελλάδα Μπουρλότο και ε, σε πραγματικό χρόνο τα καίνε πάλι όλα, πάλι φταίνε οι θερμοκρασίε, πάλι φταίνε κάποιοι ή κάποια. Εκείνο που ξεχνάνε αυτοί που τα καίνε πια είναι ότι δεν τους ανήκει τίποτα ούτε πρόκειται ούτε θα μπορούν τώρα να τα καταπατήσουν. Είναι ήδη δοσμένα. Λίμα λοιπόν, Μεγάλη, κοίτα να δεις τώρα να δεις Αυτά τα νούμερα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω Αλλά τέλο πάντων yeah. Από το 40% των φορολογικών δηλώσεων Που έχουν κατατεθεί Προκύπτει μέσος όρος Για κάθε πολίτη 1170 ευρώ yeah. Δηλαδή πληρώνουν Οι φορολογούμενοι yeah. Για τις, τις δηλώσεις yeah. Προκύπτει λοιπόν Ότι πρέπει να πληρώνουν πάνω από 1.170 ευρώ. Και βέβαια συνεχίζεται ε, η αποχή κατοντάδων ε, χιλιάδων από την ε, φορολογική δήλωση, δεν κάνουν φορολογική δήλωση και έτσι λέει θα ανακοινώσουν σήμερα παράταση για την υποβολή δηλώσεων. Έχω. Ναι. Τέσσερις στους 10 καλούνται να πληρώσουν. Δεν υπάρχουν επιστροφές στις περισσότερε δηλώσεις αλλά και να υπάρχουν, ξέρει θα πάνε για συμψηφισμούς αλλά και οι συμψηφισμοί να βγουν υπέρ σου πάλι θα στα κρατήσουν τα λεφτά είναι τα δίκαια αυτά ρε like slave, no when... Τα πράγματα ήταν απλά κυρία μου και κυρία μου η πολιτική του Ναστραδίν Χότζα συνεχίζεται <coughs> ήταν τόσο απλά με διάφορα τρίκ και διάφορα κόλπα Αυτούς ε, ψηφίσατε αυτοί τα κάνουν Η φορολογία του 2015 πρόσεξε τώρα Η έκτακτη εισφορά θα έπρεπε να καταργηθεί από φέτος Όμως θα παραμείνει λέει θα σου κάνουν έκπτωση κοτούτσικο 50% Το αφορολόγητο για τα ακίνητα από 50.000 θα πάει στι 30.000 Και μπορεί να μειώσουν ελάχιστα τους συντελεστές φόρου για όσους έχουν ένα σπίτι ή κτήμα στο χωριό Ναι θα σου μειώσουν για μισθωτούς και συνταξιούχους Ο φόρος θα μειωθεί από το 42% Στο 30% Κουτούτσικο, χάρου Ρε ε, πα, πα πα Παροχές Λοιπόν Αυτά δεν τα κάνουν τυχαία Κυρία μου και κυρία μου Εκτός του ότι είπαμε είναι πρέπει να φανούνε Στην προκειμένη στιγμή Καλοί να ανασάνουν όπως ε, Να ανασάνουν τώρα Λέμε υποθετικά Όπως ανασανε η γυναίκα του Ναστραδέν Χότζα εκείνο το οποίο γνωρίζουν είναι το τι θα γίνει τελειώνοντας και τα μπάνια του λαγού και εισερχόμενο το 2015 όπου θα βγει όπως είπαμε από το Σεπτέμβριο και το επίδομα φτώχεια και όλα αυτά ότι το μακελιό θα είναι μεγάλο το μακελιό θα είναι μεγάλο διότι μέχρι σήμερα δηλαδή αν φέτος δεν έκαναν δήλωση πόσα εκατομμύρια δεν έκαναν του χρόνου θα είναι υπερδιπλάσιοι αυτοί που δεν θα κάνουν δήλωση, να κάνουν δήλωση γιατί πρώτον είναι χαμένοι από χέρι. Δεύτερον, να δηλώσουν τι. Τρίτον, πού να βρούνε. Θέλουν και 20-30 ευρώ ε, να πληρώσουν για την ηλεκτρονική δήλωση. Στον ε, πώ λένε, στο λογιστή, θα προτιμήσουν να, αν τα έχουν να πάρουν μακαρόνια. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν αρχίζουν και πετάνε διάφορα για ελαφρίνσεις, Διαιτηρώντας τα χαράτσια, τα αντισυνταγματικά χαράτσια τα οποία έκριναν οι αγαστεί δικαστές μας ότι είναι συνταγματικά για το εθνικό συμφέρον και ουδείς ενδιαφέρεται. Λοιπόν, αυτή είναι η λόγοι. Ένα νέο είδο εργαζόμενος σκλάβου βρήκαμε στην Πάτρα όπου για να καταφέρουν να επιβιώσουν άνθρωποι όλων των ηλικιών γυναίκες και άνδρες που καταστράφηκαν από αυτήν την πολιτική των Σαμεραβενεζολοκουρέλιδων και άλλων λοιπόν και χρωστάνε φόρους προσέξτε δεν είναι φοροφιγάδες, δεν είναι δεν έχουν να πληρώσουν του φόρου έτσι Κάνουν απίστευσες εργασίες για να επιβιώσουν. Κουβαλάν ξύλα, πάνε πέτρα, σκουπίζουν δρόμους. Αλλά τι, ως καταναγκαστική και νοφελή εργασία. Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με τον νόμο, αν δεν μπορείς να ξεχρεώσει τα χρέη σου στο δημόσιο, τότε κάνεις αναμορφωτική εργασία. Αφού εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που τους στέλνουν σε δημοτικά έργα για να ξεπληρώσουν τους φόρους τους, χωρί βέβαια να ρόκαματο. Θα μου πεις τι τρώει αυτός ο άφραγος Που ξεχρεώνει δουλεύοντας ε, Σε έργα Τι να σου πω αέρα Ίσως Τι ακριβώς να σου πω Λοιπόν Ένα άλλο παράδειγμα Είναι Και στην Πάτρα 48 χρόνων επιχειρηματίας Που δεν, ε, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το χρέη από φόρους καταδικάστηκαν και αυτοί σε καταναγκαστικά έργα λοιπόν τη σκούπα υπομάλλης δουλε, δωρεάν δουλειά στο Δήμο αντί λοιπόν να σε πάνε μέσα λέμε τώρα που να σε βάλουν ε, 48 χρόνια επιχειρηματίες λοιπόν ερακλειώτες τη σκούπα υπομάλλης και δημοτική εργασία Αυτά συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου, είναι το νέο είδο σκλάβου. Όπως σου λες ακροατή μου, δεν πάμε καλά. Μαρέσει τώρα που θα, που γελανε ακόμα με τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, τα γκούλαγκ, ξέρω εγώ, τα Άουσβιτς και άλλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο νόμος, μεγάλε, ψηφίστηκε το 2011, σε ενημέρωσε κανένας της αντιπολιτεύξεως, γνωρίστε... Πώς αποδέχονται, ρωτάει ένας τηλεακροατής Η Δήμη, αυτό το πράγμα Καθεστοτικά όργανα είναι, αγαπητέ μου, η Δήμη Τι είναι η Δήμη δηλαδή Δεν σε κατάλαβα Καθεστοτικά κομματικά όργανα είναι Τι ακριβώς, τι δεν κατάλαβα Το θέμα είναι άλλο Ότι αυτό ψηφίστηκε το 2011 και το ερώτημα είναι η αντιπολίτευξης η αντιπολίτευξης αυτή που ρε παιδί μου που θέλει να το να το σύστημα yeah. σε ενημέρωσε εκεί στο κόμμα γι' αυτό έστω γι' αυτό ας τον επιφανίουχο και τα σοβαρά τα άλλα τώρα yeah. έστω γι' αυτό σου είπε έλα δω ρε Παναστάτη έλα δω ρε Παλαϊ και Μέτοπε yeah. εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα εδώ θα μας, θα μας βάλουν αλυσίδα στο πουδάρ και θα κου, τραβάμε μπάλα yeah. σε ενημέρωσε κανένας από κανένα κ δεν φαντάζομαι Φαντάζομαι ότι η Αδεδή περί άλλων Αυτή η αγαστή συνδικαλιστική ε, Μαζοξοπαρέα εκεί Για την τιμωρία Μιας δημοσίου υπαλλήλου Η οποία είπε να κάνει το καλό Υπέρ του δημοσίου Καταγγέλλοντας διαφθορά στο δήμο που εργαζόταν όπου την τιμώρησαν με τέσσερις πειθαρχικές χειρώσεις αλλά και 50% μείωση του μισθού της και όλα αυτά γιατί γιατί κατήγγειλε τη διαφθορά στο δήμο τη. κατάλαβες δεν κάναν κανένα έλεγχο να κάνω ένα έλεγχο για τις καταγγελίες της γυναίκας τέλος πάντων και ρίξανε τέσσερις πιθαρχικές κυρώσεις για άσκηση κριτικής πράξεων της προϊσταμένης αρχής ακούστε τώρα μεγάλε έκανε άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής η Πάλιλος. λοιπόν κάτω εκεί στη Σύρο στην Ερμούπολη όπου κατήγγυλε λοιπόν όλα αυτά που κατήγγυλε η γυναίκα και την τιμωρήσανε εκτός των άλλων και με 50% μίωση μισθού Το μήνυμα το στείλανε Σε όποιο δημόσιο υπάλληλο Έχει την ε, ε, Μέσα τη Το σκουλίκι τέλος πάντων Του είπανε τα μεγάλα, Εδώ σε ταΐζουμε κάνε τα στραβά μάτια Διότι δεν μπορείς εσύ Να κάνεις άσκηση κριτικής Των πράξεων της προεξιταμένης αρχής Καταλαβαίνεις Εμείς θα τρώμε θα πίνουμε θα κλέβουμε εσύ θα βλέπεις σκάσε και κουλιμπά. Αυτά λοιπόν με την κυρία εκεί στην ερμού στη Σύρο όπου την πετάξανε στο Βόθρο επειδή ήθελε να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου της, του κοινωνικού συνόλου και όχι των λαμογίων. Μην ξεχάσουμε να σας ενημερώσουμε ότι επισήμως και με τη βούλα της βολής των Ελλήνων έγινε, για να ησυχάσετε δηλαδή σας το λέμε όχι για κανένα άλλο λόγο η αποκατάσταση των μισθών στους δικαστικούς οπότε λοιπόν μπορείτε να κοιμόσαστε ήσυχοι αποκαταστάθηκαν οι μισθοί στους δικαστικούς και έτσι η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα θα είναι πλέρια, θα είναι άτεγκτως οπότε... Α, γι' αυτό σας τα λέω κι εγώ, για να, να κοιμόσαστε ήσυχοι Αχ α, α, μη μου λες τέτοια <Κι> Η Επίτροπος Αλητίας <Κι> Σας λέγαμε χθες Τα καινούργια της κατορθώματα <Κι> Η Μαρία Η Δαμανάκη, <Κι> Θέλει και δεύτερη θητεία Στην Κονόμη ω επίτροπο. Πού να τη βάλουν τώρα τη Μαρία <Κι> Θέλει μια δεύτερη θητεία Για να ολοκληρώσει το έργο της Είναι χοντρό το τώρα Δεν το συζητάμε αλλά τώρα πες ότι γυρνά η Μαρία εδώ Πασόκ δεν υπάρχει Υπάρχει η ελιά Αχωθείς την ελιά λες Στο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγυρίσει Δηλαδή πάλι τι, Πού να χώσουν τη Μαρία Α κάπου θα βρουν να χώσουν Αυτά τα παιδιά Πάντα κάπου βρίσκουν και τα χώνουν Πάντως η Μαρία εξέφρασε την επιθυμία της Και φανταζόμεθα Ότι δεν θα της χαλάσουν χατήρι Εκτός κι αν πρέπει να βολέψουν Κανένα άλλο ή μέτερο παιδί να φάει και αυτό τον άμπακο Μουσική Αυτό είναι κράτος ρε. Μπράβο το μπράβο κράτος Μπράβο, μπράβο ρε παιδί Αυτό είναι φιλανθρωπία. Είχαμε συσήθεια άπορων παιδιών στα σχολεία τώρα έχουμε και συσήθεια υγεία. Στα σχολεία Ξεκινάει πρόγραμμα εξετάσεων των παιδιών στα σχολεία Γιατί σχεδόν όλα τα παιδάκια είναι ανασφάλιστα λόγω ανεργίας των γονιών <Κι> Οπότε λοιπόν μεγάλε ξεκινάει τώρα το συσίτιο υγείας <Κι> Θα πηγαίνει ο Βορύδης ντυμένος αδελφίνος ο κόμμα <Κι> Και θα εξετάζει τα παιδάκια <Κι> <Κι> <Κι> μεγάλε... Παραδείγματα για την ανάπτυξη, την ανάπτυξη και το success story του Αντώνη έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Γι' αυτό καθημερινά δεν έχουμε τι, δεν έχουμε τι να κάνουμε με την ευτυχία, ρε παιδί μου. Τη ρίχνουμε μπάτσε να φύγει από κοντά μα. Ένα από τα δείγματα λοιπόν τη ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι το εξή. Προχθέ 20 Ιουνίου, Ιουνίου τώρα που διανύουμε, προχθέ, το Υπουργείο τη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη ενέκρινε Κρατική επιχορήγηση 7.800.000 ευρώ για επέκταση του αεωλικού πάρκου, πάρκου της εταιρείας Μπόμπολα στη Θράκη. Μάλιστα θα εκήρυξε και μια θέση εργασίας για την υλοποίηση της επένδυσης Τι άλλο θες μωρέ Μια θέση εργασίας Τι άλλο θες μω. Η τεχνοδομική λοιπόν όμιλο. Ανέμος ε, τεχνοδομική, ε, του κυρίου βομβόλιος στον νεύρο, σε μονάδα η, ηλεκτρικής ενέργειας, θα πάρει αλλά 7,8 εκατομμύρια, διότι θα διαθέσει μία θέση εργασίας μεγάλη. Το καταλαβαίνεις αυτό; Δεν μου το Πως αλλιώς να στο πορείμε; Και δεν είσαι και ευχαριστημένο. Έ, ε, έ, ε, έ, ε, έ. Ε, ε. Η κότα πίνει νερό και κοιτάει και το θεό. Λένε εδώ στο χωριό μου, ρε παιδί μου. Α δόκομαι 7-800 δώρα στον άνθρωπο για μία θέση εργασία και για επέκταση του πάρκου. Σε παρακαλώ πολύ, Ιδρά. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα, αν για σένα από μεθαύριο 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου μεθαύριο στι 4-5 ημέρε, μπαίνουν αυξήσει 11% στου λογαριασμού στη ΔΕΗ για τα εξοχικά που λέγαμε αλλά για τα νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση αυτό είναι δευτερεύον για τον το, το παλαϊκό μέτωπο και άλλα αγωνιστικά παιδιά εσύ λοιπόν που δεν ανάβεις καλοριφέρ δεν ανάβεις ερκοδίσια κάνεις οικονομία και έχει χαμηλή κατανάλωση θα πρέπει να πληρώσεις 11% παραπάνω αλλά υπάρχει ένας τρόπος να μπει σε κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο φυσικά κοινωνικό τιμολόγιο όπως σας λέγαμε πριν κάποιες μέρες δεν το πληρώνει κανένας άλλος παρά οι, οι άλλοι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές της ΔΕΗ κρυμμένο μέσα σε έξτρα ε, λογαριασμούς που έχει εκεί πέρα αυτό το έντυπο λοιπόν. λοιπόν λέγεται ρυθμιζόμενες χρεώσεις έτσι λέγεται αυτό το κόλπο κατάλαβες μεγάλε, αυτά είναι τα ωραία πρέπει να τα πάρει έτοιμα αυτός που θα χοντροοικονομήσει Και από την ενέργεια στην Ελλάδα <Τι> Μεγάλε <Τι> <Τι> <Τι> Τώρα Το ότι προοδεύουμε Αυτό είναι <Τι> Δεν έχουμε τι να κάνουμε την προοδο Αλλά <Τι> τέλος πάντων <σπάτου. Τι> ε... Καταλαβαίνει δεν υπάρχει σάλιο πια, ούτε να πεθάνει κανένα για να τον θάψουν έτσι. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει σάλιο, ο Μανιάτης, ο Υπουργάρα, με νόμο θα κατασκευάσει δύο Αποτεφρετήρες, αποτεφρετήρες νεκρών. Κατάλαβε. Ελε, παιδί μου, να κάνει την αποτέφρωσή σου και εσύ πολιτισμένα να πληρώνει εκεί στον επιχειρηματία. Καταλαβαίνει τώρα. Νομίζω, διότι τίποτα δεν είναι τζάμπα. Και φυσικά οι αποτεφρωτήρες ζωντανών που ζούμε καθημερινά δεν στοιχίζουν τίποτα στον κάθε Μανιάτη. Αυτούς με απλούς νόμους Λε. τους βάζουν μπροστά καθημερινά. Λε. Λοιπόν που λες Ελληνάρα μου, τώρα που θα έχουμε και από τεφροτήρα, καλά, καλά, καλά, έρετε τι, τι, τι άλλο θέλουμε. Καλή σου μέρα Θεοδοσία, καλή σου μέρα Θεοδοσία. Ε, τι είναι αυτό, το The ah, ναι. Κάτσε με το δω αυτό Τη ράντιο Ναι εντάξει Από εκεί Καλά ακούσεις από το Ιντερνέδιο Λοιπόν σε σε Καλημέρα λοιπόν στην ωραία Θεσσαλονίκη σε, σε όλα τα ωραία μέρη που είσαστε εκεί και ακούτε λοιπόν. Κυρία μου και κυρία μου Έχουμε μια είδηση αφιερωμένη σε μένα Ναι Α, ρε πούσι Αυτά είναι Οι βλάχοι διοργανώνουν το 30ο πανελλήνιο αντάμωμά του. Το 30ο Α μπράβο. Α, μπράβο μπράβο εκεί, μπράβο Αυτή είναι Λοιπόν, θα σας πω ότι η λύση Αν οι Έλληνες Αν οι Έλληνες Αποφασίσουν να κάνουν το πρώτο αντάμωμά του, Οι Έλληνες Τότε θα υπάρξει λύση Αλλά επειδή δεν θα το κάνουν ποτέ μεγάλε Δεν θα υπάρξει λύση Η τελική λύση λοιπόν Είναι αυτό Ο Μίτσος, ο Κότσος Το κόμμα, το κομματίδιο Η Βλάχη Η Στορνόβλαχη η, η Τσαρακατσάνη Η Από εδώ η Από εκεί. Λοιπόν ο καθένας για την πάρτη του Έτσι ήταν πάντα έτσι ήταν πάντα γι' αυτό και δεν υπήρχε κοινωνική συνοχή Στη χώρα Δεν υπήρχε κοινωνική συνοχή Όπως μπορείς να βρεις σε άλλα κράτη Στις Ιρλανδίες Και από εδώ και από εκεί Λοιπόν οπότε Άντε λοιπόν να πάμε στο 30ο Αντάμωμα των Βλάχων Του Πανελλήνιο Πανελλήνιο Λοιπόν Να φωνάξουμε ομού και όλοι μαζί Ζήτω ο Παλαϊκός Μέτωπος μαζι ζητω ο παλαικος μέτωπο. Λέγαμε τις προάλλες για τα δωρεάν χειρουργία τα απογεύματα στα δημόσια νοσοκομεία Λοιπόν ξεχάστε τα αυτά Οι γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να κάνουν στα δημόσια νοσοκομεία τις εγχειρήσει, έναντι αμοιβής Στόχος τι είναι λοιπόν να προσελκύσουν τα δημόσια νοσοκομεία τι άλλο πελάτες από ασφαλιστικές εταιρείε και ασθενείς τους έχουν, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν φυσικά να πληρώσουν το χειρουργό. Τα πάντα, μεγάλε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι χρήμα. You understand me? Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Yeah, ένα παράδοξο. Έχουμε σπίτια αυτή τη στιγμή Τα οποία φορολογούνται με 6.000 ευρώ το τετραγωνικό Βέβαια εκείνο που ξεχνάνε όλοι Ότι η περιουσία των Ελλήνων Είναι απαξιωμένη πια Και την αρπάζουν μπυρπαρά Και έχοντας Φορολογία 6.000 ευρώ το τετραγωνικό Λοιπόν Βγαίνουν στο σφυρί Για 4.000 ευρώ Για 2.000 ευρώ Στο σφυρί κυριολεκτικά Οπότε λοιπόν μεγάλε πολλούντε χρονιά, το θέμα είναι ότι ένεκα της φορολογίας δεν αγοράζουν παρά μόνο κάποιοι οι οποίοι ξέρουν ή θέλουν να κάνουν τα κόλπα τους και κατά άλλα, διότι δεν μπορούμε να την καταλάβουμε κοιτάμε την ανάπτυξη η οποία Τρέχει γύρω μας σαν το ποτάμι Του κυρίου Θοδωράκη Μπορείστε παρακαλώ Μουσική Έλα. Ε, Δεν σ' άκουσα Μουσική Α θέλεις να σου πω Ποιο είναι Από το Σαντέλ Μουσική Έτσι θα το βρει δηλαδή κατάλαβες Μουσική Ε Κατάλαβες πώ θα το βρει. Κατάλαβε να βάλω τι φωνέ, Μωρέ! Ελά, γεια! Ωραία, τι τραβάμε! Λίγο μεγάλε! Τώρα που θα, θα πάει και το 70%, -100. Έλα! Πάμε! Α δούμε και λίγο, να ακούσουμε λίγο το Βέβαια θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα Πώς είναι δυνατόν Πώς είναι δυνατόν Για πρώτη φορά στην ε, ιστορία της, στην, Των τραπεζικών ιστοριών στην Ελλάδα Οι καταθέσεις των Ελλήνων Να είναι σχεδόν μηδαμινές Και τα αποθεματικά των τραπεζών Να πιάνουν στόχο ρεκόρ Ποιος πώς είναι δυνατόν Πού τα βρίσκουν άρα και τα λεφτά Άρα και είχαν κρίση οι τράπεζες έχουν, υπήρξε καμία κρίση Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω Οι άνθρωποι τα πήραν τα λεφτά Από τις τράπεζες Δεν έχουν, δεν έχουν να βάλουν στις τράπεζες έτσι. Τα πληρώσανε στους φόρους Λοιπόν Είναι μηδενικές Και οι, οι, οι τράπεζες Έχουν πιάσει Στόχους με ρεκόρ Στα αποθεματικά τους Πως είναι δυνατό για ποι ποιο πρόβλημα λοιπόν είχαν οι τράπεζες Για πέμμας Ποιο πρόβλημα είχανε Το πρόβλημα ήταν να ξεκινήσει το πανηγύρι της ΕΕ μεγάλη. Με... Τώρα ε, το, το πανηγύρι της ΕΕ ξεκίνησε φυσικά από πού Από τους διαλυμένους από τους διαλυμένους Από έναν λαό χωρίς κοινωνική συνοχή Από έναν λαό ο οποίος Λαό λέμε τώρα ρε παιδί μου Βλάχουσα, κατσάνου, Αυτό, αυτές τις ομάδες Φιλών που αποτελούν αυτό το λαό Λοιπόν και Να προχωρήσει Τώρα Τα άλλα κόλπα που έγιναν στην Ιρλανδία Στην Πορτογαλία Και αλλού Κάτι σημαίνουν Κάτι άλλο συμβαίνει Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη Και το γεύμα του αρχηγού του Ήρα Που είναι εκεί τώρα πρόεδρος τι είναι ε, Που φόραγε τα χρυσοπίκλητά του με τη βασίλισσα <Κι> Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτόν τον πλανήτη Και όλα θα συμβούν Διότι οι αποφάσεις είναι παρμένες Λοιπόν μεγάλε λέ. Ο Μασουράκης παπά, είναι επικεφαλής της διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Αλφα Μπάνκ ε, Μιλάμε του που σπουδαγμένο Λοιπόν και μας έκανε <coughs> μελέτη, ανάλυση ο Γκέφαλος Λέγοντάς μας ότι τα νομοσχέδια για τη μικρή ΔΕΗ, το χωροταξικό και άλλα τέτοια Δηλαδή που διαλύουν αυτό που ήξερε στο Ελλάδα ρε παιδί μου Που, που, που, που σε διαλύουν ως ύπαρξη, ως λαό, ως χώρα θα συμβάλλουν μας, λέει, στην προσέκληση επενδύσεων και ανάπτυξης διότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη και κατά αυτόν τον κύριο Μουζουράκι, πως τον λένε της Αλφα Μπάνκ είναι να τα πουλήσουμε όλα να τα, πάρουν, να τα πάρουν οι εξυπνότεροι κουτόφραγοι, όπως τους λέγαμε παλιά κουτοφραγκοκινέζοι και όποια άλλη εδώ του Ισραήλ μετατρέποντας τους Έλληνες σε όσους απομείνουν τελος πάντων σε σκλαβάκια για να γίνει ανάπτυξη και εμείς που δεν έχουμε κάνει τις τρανές σπουδές των τον, τον Μουζουράκηδων τον, των Ζανιάδων των Χαρδαλούπαλων των Στουρναρέων λέμε λέμε λέμε ρε παιδί πως είναι δυνατόν να μιλάς για τέτοιε επενδύσει και να μην μιλάς για αγροτιά για αγροτική ανάπτυξη για βιοτεχνική ανάπτυξη για βιομηχανική ανάπτυξη Πράγματα τα οποία τα είχες στα χέρια σου και τα έκλεισες, τα κατέστρεψες όλα με το έτσι γουστάρω με αυτές τις πολιτικές μουζουράκιδων, στουρναροχαρδαλούπων και άλλων τέτοιων θεάρεστον, θεόσταλτων μάλλον υποτακτικών των Γερμανών. Με ρωτάει ένας φίλος τηλεακροατής από πού παίρνει το δικαίωμα ο κάθε μουσουράκης και μιλάει για κοινά τη σπάση αγαθά. Μα... από τους κατακτητές. Από πού θες να το παίρνει το δικαίωμα. Ξέρεις αγαπητέ μου τηλεακροατή σε άλλες κοινωνίες οι μουσουράκηδες και αυτοί που κίνησαν χθες τα παλαϊκά μέτωπα θα ήτανε κρυμμένοι στις γωνίες τώρα ξέρεις σε ποιες γωνίες κάτι μαριλίζες, κάτι τσκατσέλιδες κάτι μουσουράκιδες ζανιάδες, στουρναροχαρδαλούπιδες και άλλα τέτοια παιδιά το πράγμα δεν έγινε μπαμ και, και εμφανίστηκαν αυτοί αυτοί ε, κατασκευάστηκαν τα τελευταία 30-40 χρόνια την ώρα που εσύ κέρδιζες τα χρηματιστήρια ναι. είχες τη Φεράρι σου είχες να πούμε του το φρυντοτζίνου σου με το κολομέρι του Ξέκολου δίπλα κάπου, τέλο πάντων, σε ένα ελληνικό νησί και νόμιζες ότι έγινες αθάνατος. Δεν έκαναν μπουμ λοιπόν να εμφανιστούν εαλύει, ξαφνικά οι μουσουράκηδες και όλοι αυτοί. Αυτοί κατασκευάζονταν 30-40 χρόνια για να έρθουν στο προσκήνιο. Το, το, το ρόλο που παίξανε κάτι σχολές στην Ελλάδα τύπου Αμερικάνικη γερμανικής και τέτοια τα λέγαμε παλιότερα, μην γινόμαστε κουραστικοί. Έτσι. Αλλά και το πόσο ε, πρόθυμους βρήκαν σε αυτή την κοινωνία για να σφάξουν τους συνανθρώπους τους, νομίζω ότι και αυτοί οι ίδιοι οι δεν θα το πίστευαν. Δεν θα το πίστευαν ειλικρινά. Ορίστε. Δυστυχώς λέει μια σωστή παρατήρηση Ένας φίλος τηλεακροατής Οι μελέτες των μουσουράκιδων Αυτών λοιπόν των ε, Κυμβάλων που αλαλάζουν Των άδειων κυμβάλων που αλαλάζουν Βαλμένα εκεί από τους κατακριτές Είναι αυτοί, αυτές οι μελέτες που κανονίζουν Ποιοι θα μεταναστεύσουν Πού θα πάνε Αν θα ζήσουν, αν θα πεθάνουν Το δυστύχημα ξέρεις ποιο είναι Τηλεακροατή μου Ότι καθόμαστε και τους κοιτάμε και τους ακούμε άπραγοι άπραγοι όπως κοιτάνε το Σαμάνο το μάγο στην κεντρική Αφρική κάτι φιλέ εκεί πέρα που δεν έχουν δει ε, αυτό που αποκαλούν πολιτισμό τους λέει ο μάγος το και το και τον κοιτάνε έτσι κοιτάμε τώρα τον κάθε ποιον τώρα σκέψου ποιον κοιτάς έτσι ας το μουσουράκι που δεν ξέρει το Χαρδαλούπα το Στουρνάρα το Σαμαρά πολιτικούς τύπου Κουρέλα, Βενιζέλου και μην ξεχνάμε και τον Παλαϊκό Μέτωπο. Εκεί κι αν μιλάμε για Σαμάνο. <συσίλω> Εκεί κι αν μιλάμε για Σαμάνο, μεγάλε. <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> Άπραγη, λοιπόν... Τους ακούμε αγαπητέ μου άπραγοι Άπραγοι τους ακούμε Καθόμαστε Και τους ακούμε και τους βλέπουμε Πεθαίνοντας Φτάνοντα στο τέλος Ας ακούσουμε ένα ε, Ωραίο τραγούδι Και αυτόν τον πετάξαν από τα ραδιόφωνα Ό,τι ελληνικό υπήρχε το πετάξαν και από τα ραδιόφωνα είμαι, είμαι στη μουδέρη βλέπεις τώρα και γυρνάμε να κλείσουμε παρέα Επιστρόφη σου λέει Του ασότου Πάξανε πολλά στο γυρισμό του. Επιστροφή με μα πελπιζμένες αναμνήσεις και πολιτήριο τιριοεπάμο στο εγώ του. Τι να του πει στο και πως; Από που έφυγε πως γίνεται ένα χάλι να γυρέψει Τι να του πει του άσο του και πως να επιστρέψει Σε αγκαλιά που δεν μπορεί πια να τον κάνει να ζηλέψει Του, αφού δεν μπόρεσε να φτάσει στον ήρωτου επιστροφή μες τις συγνώμες ακούγοντας τις ξένες γνώμες για το καλό της λογικής και το δικό του Και πώ να επιστρέψει, Από που έφυγε, πώ γίνεται ένα χάδι να γυρέψει. Τι να του πει στο άσο του, και πώ να επιστρέψει, Σε αγκαλιά που δεν μπορεί πια να τον κάνει. Να ζηλέψει. Δε με Λοιπόν, που λε, ε, μου, τέλο. Για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την επικοινωνία, τα μηνύματα, για τις παρατηρήσεις Για την υπομονή να μας ακούσετε Μουσική Και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σας <Τι> <Τι> <Τι> Υπότιτλοι AUTHORWAVE